Καλησπέρα σας και πάλι, θα ξεκινήσω ε, θέτοντας στη διάθεση των αυτιών σας ένα μικρό βιντεάκι από μια σημερινή ε, πρωινή φομπή. Έχει τεράστια σημασία για να κατανοήσουμε το σημερινό πρόβλημα. Θα καταλάβετε ποιος είναι, απλώς όσο μπορώ θα το βάλω δυνατά. Υπάρχουν δύο θέματα. Ε, θα τα σχολιάσω όπως μπορώ. Το πρώτο θέμα είναι ότι όποιος επιχειρήσει να πειράξει τον κύριο Παμπρέου θα μετατρέψει τη χώρα σε μια χώρα στην οποία υπάρχει μακελό. Ε, όποιος επιχειρήσει πολιτικά να τον ε, προσβάλλει με διάφορα θέματα που αφορούν την πολιτική του, τις εγκλογές του, τα ποινικά, ε, η χώρα θα αλλάξει πολύ από την μεταγένει προς θα μην κρατήσει θα γίνει, σα το δηλώνω στο κατηγορηματικά, θα με και λίγο γιατί δεν κύριος να κύριος Ο κύριος Λοβέρδος απειλεί σύσσωμη την ελληνική κοινωνία ότι εάν ζητηθούν ευθύνες από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν... Ε, εντεταλμένος να διαχειριστεί τα συμφέροντά μας, τα συμφέροντα της χώρας ενό ιστορικού λαού θα γίνει καιλιό. Προσέξτε. Έχει σημασία να το δούμε αυτό γιατί και πριν από λίγες μέρες ένας μικρός πολιτικός πολύ ευφάνταστος ο κ. Κουλούρη, όταν μένθηκε. Τον Υπουργό, ο οποίος είναι του ίδιου φυλάματος, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ οι πολιτικές επιλογές ήταν διαφορετικές. Ε, τι του προσήψε, Ότι τη φιλία και την ευγνωμοσύνη για την πολιτική πορεία που του χάρισε στη συνέχεια, ε, δεν την συνεκτίμησε ώστε να τη βάλει υπεράνω του νόμου και να μην διωχθεί. Να μην παρέμβει, δηλαδή, προκειμένου να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Τι μας λέει εδώ λοιπόν, το ίδιο. Μην τολμήσετε και εφαρμόσετε αυτό που σας δίνει έστω το δικό τους σύνταγμα, γιατί θα γίνει μακελιό. Εάν υπήρχε δικαιοσύνη, θα έπρεπε να είναι αυτόφορο το αδίκημα. Είναι απειλή αιματοχυσίας, απειλή εμφυλίου. Θα δείτε ότι δεν θα έχει συμβεί τίποτε. Στέλνει μηνύματα. Και όταν γίνεται αυτό από έναν άνθρωπο που επανειλημμένα τον έχω ακούσει και νομίζω ότι τον έχουμε ακούσει όλοι να δηλώνει ότι αυτός δεν κυβερνάει με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι σημαίνει δεν κυβερνάει με βάση τις δημοσκοπήσεις. Τι είναι η δημοσκόπηση. Δεν είναι η έκφραση της γνώμης της κοινωνίας και μάλιστα με ακρίβεια χιλιοστού. Άρα δηλαδή πολιτεύεται ή εκτός της βούλησης της κοινωνίας ή εναντίον της βούλησής της. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνει ότι εγώ κανονικά πρέπει να συλληφθώ παραδείγματος χάρη. Γιατί ε, πριν από ένα μήνα, πριν, πριν παραιτήσει ε, η Μέρκελ και ο των ε, Παπαντρέου από την Πρωθυπουργία είχα δημοσιεύσει σε μια γαλλική εφημερίδα ε, ένα κείμενο και μια συνέντευξη που ευχηρηματολογούσα γιατί πρέπει να συλληφθεί ο Πρωθυπουργό ως πολιτικό εκκληματίας με διευνή σένταλμα. Ξέρετε, εάν ζητούσαμε από έναν μεγάλο κακόπιο, τον Αρκαπόνε, να φτιάξει μια νομοθετική πρόβλεψη που θα προναφάλασε από όλα τα δικήματα που έχουν να κάνουν με τις δικές του δραστηριότητες. Είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε να φτιάξει τόσο εφάνταστη, τόσο περίτεχνη νομοθεσία με τόσα ανακόματα προστασίας όσο έχουν κάνει οι Έλληνες πολιτικοί ομόφωνα, ολόκληρη πολιτική τάξη. Και εδώ επειδή ακόμα και αυτά μέσα στις συνθήκες της κρίσης μπορεί να ξεπεραστούν, μας μιλάει τη γλώσσα του Αλκαπώνε. Μην τολμήσετε, θα γίνει αματοχησία. Αυτό είναι το δράμα αυτής της χώρας, που είναι ιστορικό δράμα, δεν είναι σημερινό. Ξέρετε ότι όλο αυτό το ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονό ότι η κρίση στην Ελλάδα, όσο και αν ορισμένοι προσπαθούν να μας πούν ότι οφείλεται στο κακό μα παρελθόν, ή άλλη, ότι οφείλεται στη διεθνή κρίση, είναι βαθιά πολιτική κρίση. Είναι μια κρίση η οποία έχει να κάνει με το κράτος αυτό, όπως έχει δομηθεί και όπως, έχει, όπως λειτουργεί, δηλαδή με ένα κράτος το οποίο είναι λέει και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν έχει καμία σύνδεση με το κοινωνικό, το εθνικό το κοινό όπω θέλετε, το δημόσιο συμφέρον. Θα δούμε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί θα μου αντιτείνετε Μα αυτό το πολιτικό σύστημα είναι το ίδιο που έχουν στη Γερμανία, στη Γαλλία, παντού. Γιατί εδώ συμβαίνει αυτό. Πριν δούμε αυτό το μεγάλο ερώτημα, θα σα προτείνω να εξετάσουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην ελληνική κρίση ή τη σχέση της με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Διότι οι κύριοι αυτοί του πολιτικού συστήματος της χώρα ε, μας έχουν βάλει πια και μάλιστα ως υποζήγεια, ως πειραματώζω σε αυτή την κρίση και υπό την ε, ε, ε, απόλυτη επιτροπή του διεθνούς παράγοντα, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του κατεξοχήν μακριού χεριού που είναι το Διεθνές Ταμείο. Η διεθνής κρίση είναι κατεξοχήν δυτική κρίση. Όταν λέμε δυτική κρίση σημαίνει ότι αφορά τον δυτικό κόσμο. Και γιατί αφορά τον δυτικό κόσμο. Έχει συντελεστεί μια μεγάλη ε, μετακίνηση του παραγωγικού ιστού του δυτικού κόσμου προς τις τρίτες χώρες, διαχειρός βεβαίως του δυτικού κόσμου, όπως είναι η Κίνα και άλλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι φτωχαίνει αναγκαστικά ο δυτικός κόσμος με αυτή τη μετακίνηση, διότι ο δυτικός κόσμος έχει κρατήσει στα χέρια του δύο ισχυρά επιχειρήματα, που είναι το εμπόριο, το διεθνές εμπόριο, Άρα και ο έλεγχος των πρώτων υλών και της παγκόσμιας επικοινωνία και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτά είναι οι πυλώνες του δυτικού συστήματος αυτή τη στιγμή που όπου και να παράγεται ο πλούτος μεταφέρεται στη δύση ουσιαστικά. Και έχουν δημιουργήσει και αυτούς τους θεσμούς οι οποίοι ανά πάσα στιγμή όποια χώρα τολμήσει να διαφοροποιηθεί την εξαφανίζουν από το χάρτη, τους θερμούς αξιολόγησης. Μην ε, αμφιβάλλετε ότι δεν χρειάζεται πια για το ρητικό στρατόπεδο να ε, κατέβει με τα όπλα όπως πήγαινε πριν. Αρκεί να κάνει μία μικρή αξιολόγηση ή να βγάλει μία οδηγία το Υπουργείο Εξωτερικών της Ωάσιντον και μία χώρα να φτάσει στην κατάσταση που είναι η να βγαλει μια οδηγια το υπουργειο εξωτερικων της Ουάσιγκτον και μια σήμερα. Αυτό σημαίνει για τον δυτικό κόσμο ότι έχει ξεκινήσει μία διαδικασία στρομακτικής συσόρεψης του πλούτου σε πολύ λίγα χέρια. Οι ανισότητες που έχουν συμβεί στα τελευταία 30 χρόνια είναι πολλαπλάσιες από εκείνες του περασμένου αιώνα. Και συγχρόνως, επειδή δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, διότι η συσσόρευση αυτή οφείλεται στη θέση του δυτικού παράγοντα στο παγκόσμιο σύστημα, συμβαίνει οι μεσαίε τάξει, τα κατώτερα δηλαδή κοινωνικά στρώματα, οι δυνάμει τη εργασία, να το πούμε αλλιώ, είναι εκείνες οι οποίε υφίστανται τι συνέπειες. Δηλαδή, πάνε στην ανεργία ή βλέπουν να μειώνεται εξαιρετικά η, ε, η οικονομική τη και η εργασιακή τη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει τι ότι αν δούμε στο βάθος το πρόβλημα, η κρίση και στον δυτικό κόσμο είναι βαθιά πολιτική. Γιατί? Διότι οφείλεται στην ολοκληρωτική ανατροπή της σχέσης μεταξύ κοινωνίας, κράτους και αγοράς. Δεν είναι η παλιά οικονομία, η παλιά αστική τάξη που μέσα στο κράτος έπαιζε όπως ξέρουμε ιστορικά και μπορούσε να μεταφραστεί κατά κάποιον τρόπο από τον μαρξισμό, η λειτουργία αυτή ε, που, πες, που έρχεται να κυριαρχήσει πάνω στις δυνάμεις της εργασίας. Δεν είναι αυτό το ζήτημα πια. Δεν συγκρούονται δηλαδή οι δυνάμεις της εργασίας με τις δυνάμεις του κεφαλαίου μέσα στον ίδιο χώρο που είναι η παραγωγική μονάδα. Συγκρούεται μία οικονομία, η οποία έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να τα πούμε σε εισαγωγικά παρασυστικά είναι η οικονομία των ηγεμόνων η οποία αντλεί τη δυνατότητά της από το παγκόσμιο σύστημα που δεν ελέγχεται πια από σύνορα και από κυβερνήσεις απλώς κατευθύνεται και υποστηρίζεται από τις ηγεμονικές από χώρες και ακριβώς αυτό οδηγεί στην υποδούλωση στην ομοιρία των κυβερνήσεων της πολιτικής τάξης γι' αυτό και η, αυτό το οικονομικό σύστημα των λεγόμενων αγορών είναι το ίδιο που από κυρίαρχο οικονομικά απέκτησε την, οδηγήθηκε στην πολιτική κυριαρχία. Είναι πολιτικά κυρίαρχο. Είτε ψάξετε να δείτε πώς σκέφτεται η Μέρκελ, είτε ο Σαρκοζή, είτε ο Ομπάμα, είτε ο δικός μας ο οποιοδήποτε, δεν είναι σκοπός της πολιτικής το συμφέρον της κοινωνίας είναι το συμφέρον των αγορών. Τι θα πούν οι αγορές, πώς θα κινηθούν οι αγορές, πώς θα λειτουργήσουν. Οι αγορές έχουν αποκτήσει αυτό που έχει αποκτήσει ιστορικά και δεν εννοεί να το αφήσει η πολιτική τάξη. Δηλαδή να είναι υπεράνω του νόμου. Αυτή, αυτό υποδηλώνει έννοια της αυτορύθμισης. Στην πολιτική έχουμε και την αυτοκάθαρση. Δηλαδή να μην η δικαιοσύνη, να κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά εμείς μόνοι μα. Στην δημοσιογραφία το ίδιο. Όταν ακούτε το αυτό, το αυτορύθμιση, η αυτοκάθαρση σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούν το δικαίωμα του μη ελέγχου, του να μην υπάγονται στη δικαιοσύνη, του να είναι κυρίαρχοι όχι μόνο του εαυτού του, αλλά κυρίαρχοι κάποιου πυλώνα αυτού του συστήματος εξουσία το οποίο καταδυναστεύει τι κοινωνίε. Έχει ανατραφεί λοιπόν η ισορροπία αυτή. Για κάνετε μια προβολή στη σκέψη σα και να υποθέσετε τι θα συμβεί εάν αντί για την κυρία Μέρκερ ή για τον κύριο Σαρκοζί ή για τον κύριο Παπαδίμο τις πολιτικές αποφάσεις εν μέρη καθυπαγόρευση και όχι κατά τη λογική της λήψεως των αποφάσεων αυτών έτσι δεν τις έπαιρναν μόνοι τους αυτοί αλλά ε, παρενεβάλλονται η κοινωνία. Να η έκφραση γνώμης της κοινωνίας. Η υπόδειξη ποιος να πληρώσει τους φόρους. Γιατί ωραία, ας δεχθούμε ότι υπάρχει η κρίση. Πρέπει. Δεν είναι μόνο το πώς θα βγούμε από την κρίση. Το κυριότερο είναι ποιος θα πληρώσει. Διότι στην εποχή της πολιτικής αδυναμίας της κοινωνίας το ερώτημα δεν είναι πώς θα βρούμε δουλειά. Γιατί η δουλειά βγαίνει η εργασία βγαίνει από το, από το προσκύνιο κατά τον τρόπο που την ξέραμε στο παρελθόν. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα γίνει η αναδιανομή του πλούτου. Πώς δηλαδή αυτό το οποίο παράγεται από τους μηχανισμούς της χώρας και χάρη στο γεγονός ότι υπάρχουν οι θεσμοί αυτοί θα κατανεμηθεί με όρους όχι ισότητας αλλά σχετικής αναλογίας ώστε να ωφελούνται όλα τα κοινωνικά στρώματα. Επομένως το πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα είναι βαθιά πολιτικό. Τι συνέβη όμως, ποια είναι η διαφορά, γιατί εδώ δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση, γιατί βαθαίνουμε και αφορά όλα τα στρώματα της κοινωνίας, και όχι μόνο τα, τις δυνάμεις της μισθωτής εργασίας. Γιατί η διαφορά. Υπάρχει μια κεφαλαιώδης διαφορά. Ότι την κρίση στην Αμερική παραδείγματος χάρη, δημήρουσαν οι τράπεζες, διότι έρχοντας την ασυλία της αυτορύθμισης των αγορών, Δημιούργησαν τοξικά προϊόντα τα οποία τα ε, διαχειρίστηκαν κατά τρόπο που οδήγησε στην κρίση. Υπήρχε δίπλα η κυβέρνηση η οποία πήρε μέτρα για να ξαναστήσει το μηχανισμό. Έδωσε αφιδός χρήματα και έγινε αυτό που έγινε. Το ίδιο συμβαίνει με την Ιρλανδία παραδείγματος χάρη. Που και εκεί το τραπεζικό σύστημα έπαιξε τον ίδιο Το ίδιο συμβαίνει στο σύνολο της Ευρώπης, στην Ελλάδα. Αφού πρωτογενής αιτία της κρίσης είναι το πολιτικό σύστημα, προϋπόθεση δεν είναι να θεραπευτεί το ζήτημα των τραπεζών, αλλά να θεραπευτεί το σύνολο του πολιτικού συστήματος, άρα και οι θεσμοί οι οποίοι το υποστηρίζουν, που σημαίνει το κράτος, και βεβαίως οι ομάδες οι οποίες κινούνται από απαρτό. Χρειάζεται δηλαδή ανασυγκρότηση του πολιτικού συστήματος. Αλλιώς δεν μπορούμε να πούμε. Και εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για την ευθύνη του κράτους, πρέπει, για να μπορέσουμε, κάνω παρένθεση, να ερμηνεύσουμε το περιεχόμενο, αλλά κυρίως τις εφαρμογές του Μνημονίου, πρέπει να έχουμε κατά νου ποιοι είναι οι πυλώνες, οι οποίοι οδηγούν σε αυτή τη διαρκή και κατά, κατά τον τρόπον της αλυσίδα κρίση και καταστροφή του ελληνισμού τι είναι αυτό που έχει οδηγήσει το ελληνικό κράτος σε αλλεπάλληλες κρίσεις οι οποίε δεν έχουν αυτό τον χαρακτήρα της εσωτερικής ρύθμιση που πρέπει να γίνει αλλά που οδηγούν σε καταστροφές του ελληνισμού γιατί μην ξεχνάμε και μην νομίζουμε ότι αυτή η κρίση είναι η πρώτη ή έστω ότι θα είναι η τελευταία αν δούμε το 1897, είναι, συμβαίνει και το ίδιο μετών. Το όνομα της μεγάλης ιδέας, ήμασταν μοναδικές ακόμα μέχρι το δεύτερο μισό του, του 19ου αιώνα, στην Οικοματική Αυτοκρατορία, για να θέτουμε το εθνικό πρόβλημα. Και στο όνομα της μεγάλης ιδέας, πήγαμε να απελευθερώσουμε υπό την πίεση, πίεση της κοινωνίας, εννοείται, τους ε, αδερκούς μας, ήταν υπό τους 14.000 στρατών που μπορούσαν διδαγρακές ε, και εξοφόλοι και μπορούσαν να διδαγραφήσουν και, και Εάν διαβάσετε τις περιγραφές ανθρώπων που δεν ήταν έξω από το καθεστώς, για να πούμε ότι ήταν εχθροί, όπως ο Δημήτριος Βικένας, μεγάλη μορφή, και αρκεί, θα σας έλεγα, να βγάλετε τα ονόματα και το πρόβλημα που ήταν η ΉΤΑ και να βάλετε τα σημερινά ονόματα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα αντιληφθείτε ότι είναι το ίδιο. Η επαχθής βουλευτοκρατία. Έτσι ονομαζόταν αυτό που στη σωστή του έκφραση είναι η δυναστική κομματοκρατία, δηλαδή η μετατροπή του πολιτικού συστήματος σε κομματικό σύστημα Δηλαδή η υποκατάσταση του πολιτικού συστήματος από αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι διαμεσολαβητές. Δεν λέω ο αντιπρόσωποι γιατί δεν είναι το σύστημα αντιπροσωπευτικό, αλλά που θα έπρεπε να είναι οι διαμεσολαβητές. Να λειτουργούν το πολιτικό σύστημα και όχι να το ενσαρκώνουν. Ή... Γιατί αυτό είναι το, πολιτικό, το, το πρόβλημα. Πολλοί λένε είναι ολιγαρχικό. Είναι λάθος. Η ολιγαρχία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ότι δηλώνει ποιο συμμετέχει. Στην πολιτεία, όποιο έχει ιδιοκτησία. Εδώ δεν τίθεται θέμα να μετάσχει στην, στο πολιτικό σύστημα όποιο έχει ιδιοκτησία και όποιο δεν έχει να είναι εκτό. Γιατί εδώ το πολιτικό σύστημα το συγκροτούν ουσιαστικά συμμορίες η μετέρων. Ποιοι είναι φίλοι μα, ποιοι είναι εχθροί μα. Ανεβαίνει το ένα κόμμα και λέμε ναι, δεν γίνεται ό,τι γινόταν μέχρι τι αρχέ του 20ου αιώνα να απολύει και του υπαλλήλου. Αλλά ολόκληρος ο μηχανισμός, για να μην πούμε ότι για όλο το κομματικό σύστημα δουλεύει ανεξαρτήτως του ποιο κόμμα είναι στην εξουσία, ολόκληρος ο μηχανισμός του κράτους ανήκει στο κόμμα. Ποιοι είναι λοιπόν οι πυλώνες που οδηγούν στην καταστροφή. Πρώτα-πρώτα, όπως είπαμε το πολιτικό σύστημα, δέσετε λίγο τα χαρακτηριστικά του. Δεν εκτρέπει κανέναν έλεγχο. Απολύτως κανέναν έλεγχο. Το είπαμε πριν και μάλιστα όταν υπάρχουν συνθήκες αβεβαιότητας και φόβου προβάλλουν τον εμφύλιο, την αιματοκυσία. Δεν ενδιαφέρεται ο κύριος Νοβέρδος για τον Παπανδρέου. Θέλει να τον διαδεχθεί, θέλει να φύγει. Αλλά τον ενδιαφέρει να μην φυγεί ο Παπανδρέου διότι θα ήταν ενδεχομένως ένας κρίκος στην αλυσίδα των εκτινών που θα έπρεπε να αναζητήσει μία δικαιοσύνη. Τι άλλο χαρακτηριστικό έχει αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι έχει μεταβάλει το κράτος σε δική του υπόθεση. Σε ιδιωτική υπόθεση. Δηλαδή αν προσέξετε αυτό θα είναι δύο του καθενός μας. Εάν προσέξετε αυτό το κράτος, σταματάει ο ρόλος του εκεί που έπρεπε να αρχίσει. Και όταν κάτι δεν λειτουργεί από μόνο του και αναδεικνύεται το πρόβλημα, δεν κοιτάνε πώς θα λειτουργήσει το κράτος, πώς θα κινηθεί δηλαδή η μηχανή να εφαρμόσει το νόμο, λένε θα ψηφίσουμε άλλον ένα νόμο. Νομίζουν ότι το, η αρμοδιότητα της πολιτικής τάξης τελειώνει στο επίπεδο της Βουλής, να ψηφιστεί ο νόμος. Γιατί, γιατί από εκεί και πέρα το δημόσιο, την διοίκηση δηλαδή, την θέλουν για να κάνει τις δικές τους δουλειές. Η εφαρμογή του νόμου αυτό το χαρακτηριστικό έχει. Να είναι το κράτος στην υπηρεσία των φίλων. Κάνετε μία προβολή για να σκεφτούμε σε αυτό που λέγεται πολιτικό κόστος στην Ελλάδα. Η για του πολιτικού κόστος στην Ελλάδα δεν είναι ο φόβος Απέναντι στι απόψεις ή στι διαφοροποιήσει τη κοινωνία. Τι θα πει, τι θα κάνει η κοινωνία, αν πάρουμε το α ή β μέτρο. Αυτό δηλώνει ο κάθε Λοβέρδος, αυτό, ότι περιφρονούν την κοινωνική βούληση. Είναι εστιάζεται στο πώ θα αντιδράσουν οι ομάδε συμφερόντων, οι οποίες έχουν υπάνη όλων με, το, με, με την παρουσία του τον ιστό και λυμένονται. Το ίδιο το πολιτικό σύστημα, το ίδιο το κράτος, το δημόσιο αγαθό. Και μην νομίζουμε ότι είναι κάποιο μεγάλο κεφάλαιο αποκλειστικά. Είναι ο συνδικαλισμός, είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδίως αυτές που επικαλούνται το περιβάλλον, είναι χίλιοι-δυο μικροπαράγοντες οι οποίοι κινούνται γύρω από τον ιστό της εξουσίας και λιμένονται το κράτος. Η βασική λογική και του πολιτικού συστήματος και αυτή της δημόσιας διοίκησης είναι λαιλατική. Του πώς θα αρμέξουν δηλαδή το δημόσιο αγαθό, πώς θα το λαιλατίσουν και όχι πώς θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας και της ανάπτυξης. Ο τρίτος πυλώνας είναι η νομοθεσία. Εάν παρακολουθήσετε μία προσμία μία, την νομοθεσία η οποία ε, βγαίνει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, άρα διαχειρός των κυβερνήσεων, γιατί δεν υπάρχει αυτονομία του Κοινοβουλίου, ούτε και μπορεί να υπάρξει, είναι μύθο η διάγκριση των εξουσιών, θα διαπιστώσουμε ότι ολόκληρο το πλέγμα της νομοθεσίας κατατείνει στο πώς θα δεσμεύσει, θα χειραγωγήσει και θα λαιλατίσει την κοινωνία και τους συντελεστές της. Με άλλα λόγια, αυτό που φαίνει η νομοθεσία και το διαχειρίζεται το δημόσιο και η πολιτική τάξη είναι αυτό που λέγεται διαπλοκή και διαφθορά. Από το να χτίσετε, από το να προστατεύσετε το χωράφι σα, από το να φτιάξετε την επιχείρησή σα ή να τη λειτουργήσετε, σε όλους του τομείς πρέπει κάπου να πληρώσετε. Δεν μπορεί να δουλέψει δηλαδή το σύστημα κατά τον τρόπο που θα έλεγε κανείς θα είχε μια ορθολογική βάση. Γιατί ο σκοπός δεν είναι αυτός. Και βεβαίως θα μου πείτε, μα πώς καταφέρνει να λειτουργεί έτσι. Υπάρχει λοιπόν εδώ το μεγάλο ζήτημα της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής. Γιατί η ελληνική πολιτική τάξη κατάφερε ιστορικά να θέσει εκποδώνω από την όποια επιρροή την κοινωνία και να έχει ως κύριος συντελεστέ τους οποίους εκτιμά τον εαυτό της βεβαίω και, ε, και τις ομάδες συμφερόντων που κινούνται γύρω από το κράτος. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα το δούμε στο τέλος αν συμφωνείτε για να δούμε πώς βγαίνει κανείς αυτή την κρίση το μεγάλο πρόβλημα της αποδόμησης του συλλογικού ιστού της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που δεν το έχουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έχει μια κληρονομημένη πολιτική ανάπτυξη που δεν της επιτρέπει να λειτουργεί συλλογικά με τον τρόπο της μάζας που τρέχει πίσω από τι οργανώσει, συνδικαλιστικέ ή άλλε, ή από τι πολιτικέ δυνάμει. Γι' αυτό και αυτή η αντιστοίχηση με την κοινωνία, με αρνητικό πρόσημο, δεν συναντιέται στην Γερμανία, παραδείγματο. Στη Γαλλία, εκεί η αλήθεια του κράτου, δηλαδή του πολιτικού συστήματο, είναι η αλήθεια τη κοινωνία. Γιατί υπάρχει μια εναρμόνιση. Αυτή στο παρελθόν είχε και ονοματεπώνυμο. Εάν ήμουν σοσιαλιστή, ω πολίτη ψήφιζα Σοσιαλιστικό Κόμμα. Εάν ήμουν. Φιλελεύθερος, κρίβλα, φιλελεύθερο και ούτω κατεξής. Κάτι θα έκανε και για μένα η πολιτική εξουσία. Το ίδιο συμβαίνει όμως και στη γενική σχέση μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας. Υπάρχει ένας σκοπός, ένας δημόσιος σκοπός. Διότι το, το, η κοινωνία δεν ενοχλεί το κράτος, δεν ενοχλεί το πολιτικό σύστημα. Δεν διεχνικεί τίποτα από αυτό. Δεν διαπραγματεύεται ο πολίτης στην ψήφο του, στη Γερμανία. Λειτουργεί συλλογικά και περιμένει. Αν χάσει τη δουλειά του φταίει η επιχείρηση. Στην χειρότερη περίπτωση ή ο ίδιος. Αλλά δεν θέτουν πολιτικά το ζήτημα της κοινωνίας και της οικονομίας. Με τον τρόπο που το θέτουν εδώ. Αυτό σε μια κοινωνία με πολιτική ανάπτυξη, άρα που διαθέτει πολιτική ατομικότητα οδηγεί το αντίθετο αποτέλεσμα όταν την κοινωνία αυτή την έχουμε στον ιδιωτικό χώρο. Δεν έχει δηλαδή πολιτική θέσμηση. Αυτό λοιπόν που συνέβη στην ελληνική κοινωνία είναι όταν τη στέρησαν τη βάση της της ελληνικής συλλογικότητας να βρεθεί ως ιδιώτης να διαπραγματεύεται κατά μόνας. Όχι ως σύνολο με την πολιτική εξουσία αλλά ο καθένας με τον πολιτικό διότι δεν είχε τη συλλογικότητα και μην νομίσουμε ότι δεν είχε τη συλλογικότητα διότι δεν είναι ευρωπαϊκή όπως λένε δηλαδή τόσο πολύ εξελιγμένη όσο η ευρωπαϊκή συνείδηση. Είναι λάθος είναι το αντίθετο όπως είπαμε διότι μη λειτουργώντας ως μάζα έχει την αδυναμία να λειτουργήσει το συλλογικό της υποσυνείδητο μέσα στην, στην ιδιωτική της λειτουργία. Μην ξεχνάμε τον ολοκληρωτισμό της περιόδου του Μεσοπολέμου. Τι γινόταν στη Γερμανία. Εχώρισε, μόλις πήραν το δικαίωμα της ψήφου οι Γερμανοί, εχώρισαν το σύνολο της εξουσίας στο Χίτλερ. Αυτό δεν θα μπορούσε να το διανοηθεί κανείς στην Ελλάδα. Και το λέει ο Τρικούπης πολλές δεκαετίες πριν. Όταν διαλογίζεται για την κακοδαιμονία του πολιτικού συστήματος, αλλά έχοντας την επιρροή του αγγλικού πολιτεύματο, σκέφτεται με την αντίστροφη φορά. Λέει, για να, απελευθερω... για να εξυγχρονιστεί και να λειτουργήσει σωστά. Δηλαδή, μη πελατειακά, το πολιτικό μα σύστημα πρέπει ο πολιτικός να απελευθερωθεί του πολίτου. Ο πολίτης ήταν πολύ κοντά, διαπαραγματευόταν την ψήφο του «δεν την εκχωρούσε». Δεν κορούσε το περιεχόμενό τη. Γι' αυτό και ακόμα και σήμερα στην ορολογία μας διατηρείται το πνεύμα αυτής της λογικής ότι έχει τουλάχιστον αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο η ψήφος μας. Πράγμα που δεν το αναγνωρίζει όμως το πολιτικό σύστημα. Όταν λέμε έχουμε λόγο στην πολιτική, τι σημαίνει. Ότι έχουμε δυνατότητα να μιλάμε ή πολιτικά. Όχι. Έχω λόγο. Σημαίνει έχω αποφασιστική δυνατότητα παρέμβασης. Αυτό δεν υπάρχει όμω. Αυτή η αποδόμηση επέτρεψε στο πολιτικό προσωπικό να κυριαρχήσει, και να, όχι μόνο να κυριαρχήσει και να είναι ανεξέλεγκτο, αλλά και να μεταβάλει το δημόσιο σκοπό των πολιτικών του κράτους σε σκοπό ατομικής εξυπηρέτησης, προσωπικής εξυπηρέτησης. Δεν αποδομείται μόνο ο συλλογικός ιστός, αποδομείται και οι πολιτικές του κάτους. Αν έχουν δηλαδή χίλια ευρώ και με ευρώ αν ήμουν στη Γερμανία, τα επένδυα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, μοιράζω τα χίλια ευρώ σε χίλια πρόσωπα, τους έχω εξαγοράσει και τελείωσε εκεί το θέμα. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να υπάρξει μετά την δικτατορία, με τη μεταπολίτευση, ιδίως από την δεκαετία του 1980, ένα τεράστιο παραγωγικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα, πλούτος και ο αντίστοιχο πλούτος που ερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικές δυνάμει άφραξαν την ευκαιρία να επαναφέρουν τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και τις πολιτικές του, ολοκληρωτικά στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δυστυχώ, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αλλά όλοι σήμερα σκεφτόμαστε... Ότι φταίει η κοινωνία, όλος ο σκοπός αυτής της πολιτείας μετά την κρίση είναι των πολιτικών και των μέσων ενημέρωσης είναι να διαχυθεί η ευθύνη στην κοινωνία. Είναι φυσικό. Όταν φτιάχνει κανείς ένα σύστημα και λέει μέσα σε αυτό θα λειτουργήσει διαφορετικά, πάρε τα βουνά ή τα όπλα ή ζυκοφύγει, τι θα κάνει. Ένα μεγάλο μέρο του θα παίξει με αυτούς τους όρους. Ποιος φταίει που δημιουργούσαν παράσιτα στον αγροτικό τομέα και αργόσφωνους αντί να αναδιαρθρώνουν την αγροτική παραγωγή για να είναι αυτόνομος και ελεύθερος ο αγρότης οικονομικά και επομένως και πολιτικά. Ο αγρότης που εάν δεν έπαιρνε την επιδότηση θα την έπαιρνε ο γείτονας ή η πολιτική η οποία οδήγησε προς αυτή την κατεύθυνση. Μου λένε συχνά ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ξέρετε, η οποια οδηγησε προς αυτη την κατευθυνση μου λενε συχνα οτι υπαρχουν και εξερέσεις ξερετε η εννοια των εξαιρέσεων στην πολιτική ε, έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι ακόμη και αν ένα να πούμε ό,τι εξαιρείται αν δεν δώσουμε έναν θα χωρέσουν όλοι μέσα σε αυτόν τον ένα. Επομένως, εάν θελήσουμε να δούμε τον χαρακτήρα αυτού του πολιτικού συστήματος, θα καταλήξουμε ότι όλοι χθαίνε, όλοι ψήφισαν αυτό το σύνταγμα, όλοι ψήφισαν αυτή την ομοθεσία, όλοι βοήθησαν σε αυτέ τι πολιτικές και βεβαίως η διαβάθμιση των ευθυνών είναι διαφορετικό ζήτημα. Αλλά όλοι μαζί. Γιατί εάν δεν τεθούν όλοι απέναντι, να ξέρετε ότι και ο καθένα που θα θελήσει να μπει μέσα να παίξει πολιτική, γιατί θα νομήσει... Ότι θα σώσει τη χώρα θα παίξει με τους ίδιους όρους αλλά αλλιώς το σύστημα θα τον εκβράσει. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Βενιζέλου. Έπαιξε έναν ρόλο εξυγχρονιστικό και με τα γνωστά αποτελέσματα γιατί για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι ερχόταν από άλλη περιοχή και δεν ήταν μέσα στο λογική του συστήματος και είχε καταρρεύσει ήδη και μπόρεσε να το υπερπεί σε μεγάλο βαθμό. Το στρατηγικό του λάθος να κάνει αναθεωρητική, αναθεωρητική και όχι συντακτική το συνάντησε αργότερα όταν οι δυνάμεις της κομματοκρατίας ανασυντάχθηκαν και οδήγησαν στην μικρασιακή καταστροφή. Δεν συμβαίνει ζέλο λειτουργεί μετά. Κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσαν όλοι οι άλλοι και χειρότερα. Όλοι προσαρμόζονται διότι το σύστημα τους απορροφά ή τους εκβράζει. Να έρθουμε τώρα... Στη διαχείριση της κρίσης. Η υπερχρέωση του κράτους που έγινε και οδήγησε στην κρίση αυτή ξεκίνησε ήδη από τη μεταπολίτευση και με καλουτάζοντα από τη δεκαετία του 80. η Χωρίς αμφιβολία αυτό συνδυάστηκε με την αποδόμηση του ίδιου του κράτους. Δηλαδή η υπερχρέωση όχι για σκοπούς παραγωγικούς αλλά για τον σκοπό της λεϊλασίας συνδιάστηκε με μια πολιτική αμποδόμησης και ιδιοποίησης του ίδιου του κράτους. Όταν είπα ότι το κράτος θεωρεί ότι σταματάει ο ρόλος του εκεί που έπρεπε να αρχίζει Θα πρέπει να σκεφτούμε επίσης τι, συ, τι συνεπάγεται αυτό. Συνεπάγεται το γεγονός ότι το κράτος αυτό δεν περιέχει ούτε την έννοια της κύρωσης, ούτε την έννοια του ελέγχου, ούτε τις αντιστήχησής του με το συμφέρον του πολίτη. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν έχουμε στο κράτος αυτό καμία δυνατότητα να διαμαρτυρητούμε πουθενά και κανένα υπάλληλο δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε καμία ιεραρχία, ούτε τον ενδιαφέρει τι και πώς λειτουργεί η δική του σχέση ή ο σκοπό του με την κοινωνία. Βλέπουμε συχνά να συζητιέται η, η οφειλή των φοροφυγάδων και ευλόγως διαρωτόμαστε γιατί δεν συλλαμβάνονται να φυλακιστούν όπως γίνεται παντού σε ώρες της πολιτισμένης αλλά δεν έχουμε συζητήσει, θέτοντας το ερώτημα, και αυτοί οι οποίοι τους άφησαν, τους οφειλέτες που χρωστάνε, σήμερα ακούσαμε μετά από δυόμιση χρόνια, να δίνουν στη δημοσιότητα, γιατί μέχρι τώρα τους είχαν κλειδωμένους στο χρηματοκιβόντιο της Βουλής, τους ε, οφειλέτες του δημοσίου, δηλαδή τις βεβαιωμένες οφειλές, αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Από τον Υπουργό μέχρι τον υπάλληλο της εφορίας, τον τελευταίο. Για αυτή την κατάγκια, ποιος θα τους ελέγξει. Δεν υπάρχει που θέλει. και αν ξεκινήσει μια διαδικασία, θέλει τόσα χρόνια που θα προλάβει να πάρει σύνταξη. Δυόμιση χρόνια και δεν έχει αλλάξει ο πειθατικός κόλλητας των δημοσίων υπαλλήλων. Μιλάνε για απολύσεις, μα είναι πολύ απλό να βάλουν το μέτρο του ελέγχου για την... Αποτελεσματικότητα για τον τρόπο λειτουργίας του, είπανε. Αλλά αυτό δεν τολμούν να το συζητήσουν γιατί περνάει από τις σχέσεις τι πελατειακές που έχουν υφάνει με τις διάφορες ομάδες μέσα στο συνδικαλιστικό κλάδο. Το είδαμε στη ΔΕΗ. Τους είχαν εξαγοράσει με τεράστιες παροχές και όταν ήρθε η στιγμή βέβαια γιατί δεν λειτουργούσε άλλο αυτό το σύστημα, γιατί τους εξέφεται, ξαφνικά... Βρήκαν και τους τα έβγαλαν στην επιφάνεια. Όταν λένε ότι πήραν 45 εκατομμύρια για να κάνουν πλούσιο πάροχες διακοπές στη Ρωσία και εδώ και εκεί οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ, ποιος τα έδωσε, δεν έπρεπε να πάει η φυλακή αυτός. Όταν καταστρέφανε τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί βάζανε αποτυχημένους πολιτικούς για να κάνουν ψήφους μέσω της πολιτικής στα ταμεία και του και του ταμείου των, των ε, ασφαλιστικών οργανισμών, αυτό ποιος θα το πληρώσει. Ξέρετε, υπάρχουν δύο εκτιδοχές σημεία να ξεχάσουμε το παρελθόν και να συνεχίσουμε. Θα έλεγα ότι ήταν πολύ λογικό, εάν βλέπαμε να αλλάζουν κάτι. Αλλά όπως είναι τα πράγματα, και με δεδομένο ότι δεν σκοπεύουν καν να παρετηθούν λίγο από τι απολαβές του. Από τα προνόμια τους, ξέρετε, χαρακτηρίζουν ως λαϊκισμό το αίτημα του άνεργου ή του υπαλλήλου των 500 ευρώ να ε, χαμηλώσει λίγο τον πύχη των φιλοδοξιών του, των οικονομικών του φιλοδοξιών τους. Το ερώτημα είναι εάν θα συμπάσχουν όλοι κατά την ίδια αναλογία ή όχι και μάλιστα αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κρίση. Έτσι θα έπρεπε να τίθεται το ερώτημα. Και σε αυτό το ερώτημα βλέπουμε ότι η απάντηση της πολιτικής τάξης είναι να αυξήσει τους προοικολογισμούς των κομμάτων, να αυξήσει τις δικές τους απολαβές, ακόμα και του Πρόεδρου της Πολιτείας. Το μνημόνιο. Πρώτα-πρώτα, δεν ήταν αναπόφευκτο. Όχι μόνο δεν ήταν αναπόφευκτο, αλλά ήταν στις συνθήκες της εποχής που η διεθνής οικονομική πραγματικότητα δεν είχε ακόμα προειδεαστεί για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάλλιστα να, να είχαν ληφθεί ή πρώτων εκλογών ή μετά τις εκλογές κυρίως τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί αυτό που έγινε στη συνέχεια. Δεν έγινε απολύτως τίποτε. Όχι μόνο δεν έγινε, επιβαλύνθηκε ακόμα περισσότερο η δανειακή κατάσταση της χώρας. Και βεβαίως και η δημόσια διοίκηση. Και βεβαίως φτάνουμε στο μνημόνιο. Μα κάθε μνημόνιο, γιατί δεν έχουμε ένα, έχουμε πολλά, δηλώνει την αποτυχία του προηγούμενου. Ποια ήταν η αποτυχία του προηγούμενου. Η αποτυχία του προηγούμενου ήταν ότι αποφάσισαν να κοροϊδεύουν με τον ίδιο τρόπο που κοροϊδεύαν πάντοτε την ελληνική κοινωνία και τους δανειστές. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τους πήραν ήδηση, διότι κάθε φορά υπόσχονταν ότι θα πάρουν μέτρα, δεν έχει σημασία τι, υπόσχονταν ότι θα έπαιρναν μέτρα. Και θυμόντουσαν ότι έπρεπε να πάρουν μέτρα την παραμονή που θα εισέχονταν να τη δώσει. Έχω χαρακτηρίσει αυτό ως διαχείριση ναρκωμανούς, δηλαδή του πολιτικού μα θανάδου. Φροντίζουμε να του δίνουμε τη δόση και όχι να τον ανατάξουμε ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Γι' αυτό και έχουμε φτάσει εδώ που φτάσαμε. Και βεβαίως το πνεύμα του Μνημονίου είναι το πνεύμα των δανειστών. Είναι το πνεύμα της Τρόικας. Είναι η λογική που εφήρμοσε το Εθνές Ταμείο ήδη σε πολλές χώρε και ιδίως στις χώρες της Αφρικής που τις έχουν ρημάξει, του να οδηγήσουμε στην πλήρη φτώχινση, δηλαδή στο, στην, στην εξαθλίωση της κοινωνίας, της μισθωτή κοινωνίας, έτσι, και στην απαξίωση του ιδιωτικού και του δημοσίου πλούτου, ώστε μέσα από, αυτή, από αυτό το κλίμα να έρθουν οι μεγάλοι οι Έλληνες ή ξένοι επενδυτές, να τους βάλουν να δουλέψουν τη μαύρη εργασία, την, δηλαδή να κινεζοποιήσουν ουσιαστικά την κοινωνία, ώστε να συμφέρει η επένδυση στην Ελλάδα. Βλέπουμε όμως ότι όσο και αν ε, εξαφλιώνεται οικονομικά η κοινωνία και ευτελίζεται ο, ο, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος πλούτος, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτε. Υπάρχει άπλεια. Δεν γίνεται καμία επένδυση. Γιατί? Διότι δεν είναι αυτή η αιτία της κρίσης. Ποιος θα έρθει να επενδύσει όταν γνωρίζει πως πρέπει να περάσει από τα 40 κύματα της δημόσιας διοίκησης και από τα 40 κύματα της διαπλοκής και της διαφοράς. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και αυτό δεν το αντιμετωπίζουν και δεν προτίθενται τους πυλώνες της, ε, της κρίσης τους έχουν κρατήσει ατόπιους, διότι αυτοί συντηρούν το ίδιο το πολιτικό σύστημα και τη θέση τους. Προτιμούν να βιεθιστεί η χώρα, αλλά να μείνουν στο κατάρτι, παρά να ε, οδηγήσουν σε μια νέα κατάσταση. Γι' αυτό και λέω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε από ένα καθεστώς διπλής κατοχής. Εσωτερικής κατοχής ως κοινωνία από τη δυναστική κομματοκρατία και εξωτερικής κατοχής, γιατί γιατί μας έχουν υποβάλει σε αυτή την κατοχή, αφού δεν αντλούν νομοποίηση πολιτική πολιτική μας από εμάς, πηγαίνουν να αντλήσουν από τους τροϊκανούς, δηλαδή από αυτούς που θα τους υποβάλουν, θα τους επιβάλλουν το τι να κάνουν στην Ελλάδα. Και αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει μια μονοσήμαντη εφαρμογή του μνημονίου, με τη συνενοχή της Τρόικας, δεν έθεσε ποτέ η Τρόικα που θέτει, Ακόμα και για τον άνεργο το ερώτημα να πληρώσει φορολογούμενος για το σπίτι που συνέβη να χορηγήσει ο πατέρας του ή που απέκτησε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Δεν βλέπουμε αυτό το ερώτημα να το θέτει και για τις απολαβές των πολιτικών. Και το ερώτημα δεν είναι ότι εάν κατεβάσουν στο μισό τις απολαβές τους η πολιτική θα σωθεί η χώρα. Ξέρετε έχει, πέρα του συμβολικού υπάρχει μια άλλη διάσταση. Εάν στον πολιτικό λέγαμε δεν θα παίρνεις σύνταξη, θα πάρεις ένα χιλιάρικο, ή χίλια ευρώ μισθό το μήνα, χωρίς να παίρνεις και άλλες απολαμβές για να συμμετέχεις στις εργασίες που θα έπρεπε με δυνάμει του μισθού σου να συμμετέχεις και καθεξής, θα πονούσε ο ίδιος και θα σκεφτόταν τι πρέπει να κάνει για να φύγουμε από την κρίση. Γιατί δεν θα ζούσε αυτό το καθεστώς που ζει τώρα της αύξησης των απολαβών του, Δηλαδή, διατήρηση των προνομίων του έστω και αν υποφέρει η κοινωνία. Θα ήταν ένα κίν, κίνητρο γιατί θα τον έβαζαν στο πρόβλημα της κοινωνία. Αυτό δεν γίνεται. Και προσέξτε λίγο, η εφαρμογή του μνημονίου, μάλλον το, το πνεύμα του μνημονίου, δεν έχει να κάνει με την ε, ε, μείωση του χρέους ή την αντιμετώπιση του χρέου, Είναι ψευδές αυτό είναι με την εξαθλίωση της κοινωνίας ώστε να είναι ε, όριμο φρούτο για αυτούς οι οποίοι θα έρθουν στη συνέχεια εδώ να λειτουργήσουν ως επενδυτές. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να μην κλείσουν την αγορά, να μην αποδομήσουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά να πάρουν μέτρα ώστε να λειτουργήσει αναδιαναμητικά ο πλούτος, να αντιμετωπιστεί δηλαδή μέσω της πάταξης φοροδιαφυγής και της αναδιανομής του πλούτου της χώρας, το πρόβλημα του χρέους και βεβαίως μέσα από μια διαδικασία ριζικής ανασυγκρότησης του κράτους και των πολιτικών του που θα επέτρεπε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για να έρθουν οι ξένοι να επενδύσουν ή να επενδύσουν οι έργοι. Κατηγορούν σήμερα τους Έλληνες ότι πάνε τα χρήματα τους έξω. Εγώ θα θέσω το εξή ερώτημα. Εάν ξέρει κάποιος νοικοκύριος στο σπίτι του ότι θα πει ο κλέφτης από στιγμή σε στιγμή, τι θα να κάνει τα χρήματα, θα κρατήσει μέσα να τα πάρει ο κλέφτης για λόγους πατριωτισμού, αφού είναι μέσα, οι οποίοι απειλούν το μικρό ή το μεγάλο εισόδημα, δεν έχει σημασία. Επομένως αλλού είναι το πρόβλημα και μετατίθεται διαρκώς. Προ την κατεύθυνση της κοινωνίας. Δεν σημαίνει ότι κάνουν καλά που πάνε έτσι ό, τα χρήματα, <laughs> αλλά αναγκάζονται να τα πάνε. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε ποιο θα ήταν το πρόβλημα. Να δούμε να ελέγχονται οι καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό. Μην τρέπετε αυταπάτες ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Διότι μεταξύ αυτών είναι και όλοι οι φίλοι, οι συγγενείς, οι παρέες κλπ των ίδιων. Και δεν τίθεται έτσι στο θέμα. Εάν θέλανε να δουν, φορο... να βιάσουν τη φοροδιαφυγή κατά το μεγαλύτερο μέρος στην Ελλάδα, δεν είχαν παρά να ζητήσουν από τις τράπεζες της Ελλάδας ή από τις τράπεζες, να δώσουν τους λογαριασμούς όλων των Ελλήνων και να ελέγξουν ποιοι παραδείγματος χάρη έχουν από 500.000 και πάνω καταθέσεις και να ελέγξουν αν ε, ε, ε, αντιστοιχούν στα εισοδήματα που δηλώνουν. Και από πότε συμβαίνει αυτό. Δεν φυαζόταν τίποτα άλλο. Θα είχαμε ήδη όλα τα χρήματα στην τσέπη μα για να αντιμετωπίσουμε το χρέο. Δεν ενδιαφέρει το χρέο. Άλλωστε, η αποτυχία του μνημονίου δεν προκύπτει μόνο από το γεγονό ότι είμαστε σε διαρκή αυτό είναι ο στόχο. Και α το διαφορετικά. Προκύπτει από το γεγονό ότι χρειάστηκε να κουρευτεί το δάνειο, το, το χρέο. Και να κουρευτεί σε τέτοιο βαθμό που είναι πρωτόγνωρο στην ιστορία τη νεότερη εποχή. Γιατί κουρεύεται το χρέο. Δεν είναι ομολογία. Ότι τα μέτρα που πήραν δεν αντιμετώπιζαν την κρίση χρέος τη Ελλάδα. Και βεβαίως, εάν θελήσουμε να δούμε το γιατί όλων αυτών, θα καταλήξουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Και το ίδιο αποτέλεσμα δηλώνει ότι μεγαλύτερο βάρος ευθύνη ανήκει στην πολιτική τάξη, όχι, μόνο, όχι για το μνημόνιο αυτό καθεαυτό, αλλά για τις εφαρμογές του. Η ευθύνη βεβαίω είναι γιατί μπήκαμε στο μνημόνιο, η ευθύνη είναι για τον τρόπο της διαχείριση μέχρι σήμερα, αλλά και για το ότι η εφαρμογή του μνημονίου οδηγεί σε μια οριζόντια ισοπαίδωση της ελληνικής κοινωνίας, την εσωποίηση, τη λέω, και συγχρόνω σε μια απαξίωση του συνόλου του παραγωγικού ιστού της χώρας. Δεν πλήττονται μόνο οι φτωχοί, πλήττονται και οι άλλοι. Απλώ όμω δεν φύγονται οι πυλώνες που διέρχονται από τη φοροδιαφυγή, που διέρχονται από τη διατήρηση ω αφορολόγητου του μεγάλου πλούτου και του μεγάλου πλούτου αυτού που δεν είναι παραγωγικός ενώ βεβαίω από του ιδίους, του συντελεστές που είναι η πολιτική τάξη και ή ε, για να χρησιμοποιήσουμε τον ωραίο όρο η συγκεπανεξηφάγη υπέρυξη λοιπόν κλείνω με το ερώτημα τι κάνουμε το ερώτημα αυτό <Σεβάσταμα> όχι ρητορικό είναι εγώ να πω κάποια σκέψη <Σεβάσταμα> ε, πρώτα πρώτα Πρέπει να σκεφτούμε τους όρους της συλλογικότητάς μας. Μέχρι τώρα τεράστια ευθύνη φέρει η διανόησή μας, η κρατική διανόηση τη λέω. Η διανόηση που υποστηρίζει αυτό το κράτος γιατί αντλεί από αυτό. Και ύπαρξη παρουσία, θεσμική παρουσία, κατέχουν, ελέγχουν τους θεσμούς και βεβαίως χωρίς αυτό είναι κενό περιεχομένου. Διάβημα, πνευματικό διάβλημα που αντιπροσωπεύουν. Αυτή η διανόηση έχει επιχειρήσει συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες να πλήξει τον πυρήνα της συλλογικότητα του Έλληνα. Ποιος είναι ο πυρήνας της συλλογικότητα του Έλληνα? Η εθνική του αναφορά, η ιστορία δε. και αυτό που τον συνέχει ως κοινωνία. Η αναγνωρισιμότητα δηλαδή του ενός με τον άλλο ότι ο καθένας από μας έχει κάποιο κοινό σημείο που αισθάνει, τον κάνει να αισθάνεται συγγενής με τον άλλον. Ότι είναι Έλληνα. Όλη αυτή η προσπάθεια να αποδομηθεί η ιστορία κατά τη δική τους ομολογία. Δεν χρειάζεται να το συναγάγουμε που εύκολα συνάγεται. Σκοπεύει στο να διαραγεί η συλλογικότητα της ελληνική κοινωνίας. Εάν θέλετε να δείτε πόσο ισχυρή είναι αυτή η συλλογικότητα, έστω στον ιδιωτικό χώρο που ανήκει θα τον δείτε εκεί που χρειάστηκε να επιδειχθεί η συλλογικότητα αυτή. Στους πολέμους, στις δικτατορίες, σε όλες δηλαδή τις κινήσεις οι οποίες έφυρταν την Ελλάδα ως χώρα και ως ιστορία. Εκεί βλέπετε πως λειτουργεί η συλλογικότητα εξωθεσμικά του Έλληνα. Για να δούμε πώς την αποδομούν στηρίζοντας αυτό το κράτος το οποίο βεβαίω με τις πολιτικές του και τη σχέση που δομεί μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής ε, καταργεί ουσιαστικά αυτή τη Εάν λοιπόν χρειάζεται να μπορεί να λειτουργεί αυτό το κράτος με αυτόν τον τρόπο έχει ανάγκη και απονομιμοποίηση. Δηλαδή να έρθουν οι διανοούμενοι να πούν ότι η κοινωνία φταίει, η ιστορία της φταίει, η τουρκοκρατία. Βλέπετε όμως που στην Τουρκοκρατία δεν έχουμε αυτό το πελατειακό σύστημα. Το πελατειακό αυτοσύστημα, δηλαδή η αποδόμηση της συλλογικότητας του Έλληνα, δημιουργείται από τον όφωνα και μετά. Αποδεδειγμένα, με τις πηγές, δεν μιλάμε με τη φαντασία μας. Στον 19ο ακόμα αιώνα, ο ελληνικός κόσμος οικονομικά και πνευματικά ελέγχει ουσιαστικά δύο και τρεις αυτοκρατορίες την Οθωμανική, την Ρωσική και σε μεγάλο μέρος οικονομικά και όχι μόνο την ε, Αυθουρουγκρική. Στις 114 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αυθουρουγκαρίας οι 103 είναι ελληνικές. Πώς εξηγείτε ότι αυτός ο κόσμος σήμερα δεν μπορεί να σταθεί με δικό του κράτος στα πόδια του. Άλλαξε το αίμα μας, η φυσιογνωμία μας. Τι άλλαξε τελος πάντων. Τι είναι αυτό που κάνει όλους αυτούς τους περίφημους διανοούμενους να δηλώνουν ότι η κατάλυση αυτού του ιστορικού ελληνισμού που, ξε... που έχει τόσες χιλιάδες χρόνια στην κράσια Παρουσίας είναι απόφαση που το είπαν μεν τότε συνοστισμού, αλλά προχθές διάβαζα πως περιέγραφαν ένα καινούριο ντοκιμαντέρ που έφτιαξαν για την ανταλλαγή των πληθυσμών και έλεγαν οι, με, οι μεν Έλληνε εξαναγκάστηκαν να έρθουν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, οι δε Τούρκοι από την Ελλάδα εξελιώχθησαν. το Γαλλικό ινστιτούτο προευλήθηκε και θα το δούμε ίσως και στις πληροράσεις Τι είναι αυτό λοιπόν που οδηγεί εκτός από το ότι είναι εμπεποτισμένοι με αυτή την λογική της αποδόμησης ώστε ιδεολογικά να δώσουμε φάρμακο στην κοινωνία για να θεραπευθεί, δηλαδή να εξευρωπαϊστεί και όχι στο κράτος να προσαρμοστεί σε αυτό που είναι η φύση της ελληνική κοινωνίας μια πολύ πιο εξελιγμένη έντι προς μπροστά από ότι είναι ο ευρωπαϊκός κόσμος σε επίπεδο πολιτικής και ελευθερίας συνείδησης δηλαδή του τι είναι ο άνθρωπος Ήρθε μια ευκαιρία πρόσφατα γιατί αυτό το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Είχα την ευκαιρία πρόσφατα να συζητήσω για το θέμα της οικογένεια. Και λέγανε ότι η δική μα οικογένεια, που βεβαίως στηρίζει σήμερα την κρίση, αλλιώς θα είχαμε ανεξέλεπτες καταστάσεις, είναι παραδοσιακή. Αλλά η έννοια του παραδοσιακού στους κρατικούς διανοούμενους, έχει τον χαρακτήρα του προνεωτερικού όπω όπως αλλιώς το λένε, δηλαδή του καθυστερημένου. Ε, εγώ του είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Λέω, έχετε παιδί της κοινωνίας των πυθήκων. Η έννοια της οικογένειας διατηρείται όσο και η αναπαραγωγή. Το παιδί του πυθήκου και της πυθικήνας ε, μένει με την οικογένεια ώσπου να μπορέσει να αναζητήσει μόνο του την τροφή του. Τι γίνεται, λέω, στις ε, βόρειε χώρες... Μέχρι πότε κρατάνε το παιδί τους στην οικογένεια. Και τι σημαίνει η έννοια της οικογένειας στην καθολική εκκλησία, στον δυτικό κόσμο δηλαδή. Είναι λογική αναπαραγωγής. Στη, στον ελληνικό κόσμο είναι κοινωνία βίου. Αυτό είναι τεράστιες επιπτώσει Ξεφεύγει από τη λογική της αναπαραγωγής και μπαίνει... Στη λογική της ίδιας της κοινωνία Με ό,τι συνεπάγεται στο σύμβατικό, πολιτισμικό και άλλο βίο των ανθρώπων. Αυτό όλα μαζί. Γιατί αυτό έχει μια ε, διακτίνωση αντισυντωτή. Έτσι. Αυτό λοιπόν πρέπει Εσύ. να δούμε, να ανασυγκροτήσουμε. Ξέρετε, ο πόλεμο των ενιών είναι αντισόπιστος και πολύ μεγαλύτερος, πιο σκληρός από τον πόλεμο των όπλων. Και στον πόλεμο των ενιών κερδίζει κάποιος. Και εμείς χάσαμε την αυτονομία της σκέψης μας, χάσαμε την αυτονομία των ενιών μας και δουλεύουμε και σκεφτόμαστε ως ετεροφαλείς αδελφή μιας εποχής την οποία εμείς την είχαμε ζήσει στην εποχή του όλων. Γι' αυτό και δεν μιλάμε με όρους πρόοδου. Δεν σκεφτόμαστε με όρους πρόοδου, αλλά με όρους εξευρωπαϊσμού. Δεν είμαστε εχθροί της Ευρώπης, αντιθέτως. Είμαστε μέρος, συστατικό, αλλά είμαστε μπροστά. Και δεν χρειάζεται να οπισθοδρομήσουμε για να είμαστε Ευρωπαίοι. Αλλά να ανασυγκροτήσουμε τις έννοιές μας και να προχωρήσουμε να θεσμοθετήσουμε τη συλλογικότητά μας. Αν αυτό το πετύχουμε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο διότι το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό θα το προσαρμόσουμε στις δικές μας διατακτικές έως ό,τι φτάσουμε εκεί όμως γιατί το ερώτημα που τίθεται είναι μα πώς θα γίνει αυτό όλοι έχουμε απόψεις για το τι πρέπει να γίνει στην πολιτική, πώς θα έπρεπε να λειτουργούν οι πολιτικοί αλλά αυτοί δεν το θέλουν πώς θα γίνει μόνο με τον εξαναγκασμό και ο εξαναγκασμός πρέπει να πω εγώ δεν Έχω καμία αντίρρηση, δεν έχει περιορισμούς. Όταν δεν δέχονται αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι σίσομοι Ελληνική κοινωνία είναι απέναντί τους και την αντιμετωπίζουν ως εχθρό, συναγελαζόμενοι και θεσμοθετώντας την κατοχή της χώρας, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Ο εξαναγκασμός χωρίς όρους και χωρίς όρια. Δεν σημαίνει ότι θα βγούμε από την νομιμότητα. Αλλά όταν αποδοκιμάζεται κάποιος και ξέρει ότι δεν μπορεί να βγει από το σπίτι που να πάει στο καφενείο, σημαίνει ότι αυτό εάν γίνει με συστηματικό τρόπο από όλους μας, θα αναγκαστούν. Εγώ όμως θα ήθελα να προτείνω κάτι άλλο. Να πάψουμε να σκεφτόμαστε κατά τον τρόπο που σκεφτόμασταν μέχρι τώρα. Νομίζοντας ότι οι παραδοσιακοί τρόποι, παραδοσιακοί με την κυριολεκτική έννοια, που είναι οι διαδηλώσεις, που είναι οι απεργίε. Αποδίδουν, τελείωσε αυτή η εποχή. Ολόκληρη η κοινωνία η ελληνική να κατέβει στο Σύνταγμα, κανεί δεν θα τη λάβει υπόψη, υπόψη του. Έχει τελειώσει ο παραδοσιακό τρόπο λειτουργία τη σχέση κοινωνία και πολιτική. Διότι δεν γίνονται τα πράγματα, δεν συμβαίνουν μέσα στη χώρα, σε μια χώρα. Οι μεν έχουν παγκόσμια εμβέλεια και εισάγουν τη δύναμή του στο εσωτερικό των χωρών, καταργώντα δηλαδή το κανονιστικό της περιβάλλον και η ΙΔΕ είναι σε κατάσταση πολιτικής αδυναμίας και εργασιακής αδυναμίας, δηλαδή κοινωνίες στο εσωτερικό των χωρών τους. Επομένως, ένας τρόπος υπάρχει εδώ, να λειτουργήσουμε ως σώμα, δηλαδή να συντεταγμένα, να συνάψουμε αναγκαστικό γάμο με αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή και στο Μαξίμου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ήδη να αποκτήσουμε την αντίληψη του Δήμου και με πραγματολογικούς όρους, έτσι μόνο να λειτουργούμε. Να περικυπλώνομαι στην Βουλή, να εξαναγκάζουμε την πολιτική τάξη, εκεί που είναι στους θεσμούς που είναι, να ψηφίζουν τους νόμους που εμείς θέλουμε, αλλιώς να μην μπορεί να κινηθεί καν έξω στο πεζοδρόμιο. Να σκάσουν σαν τα ποντίκια. Αυτό είναι η λογική του Δήμου. Ή θα ρεχθείτε τους όρους μας κι αν ή θα παίξετε το ρόλο που εμείς θέλουμε. Αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε όλοι θα είναι το μοιραίο, και κλείνω με αυτό, να περιμένουμε από τους ξένους να εξυγχρονίσουν το ελληνικό κράτος, να εξαναγκάσουν τους πολιτικούς να λειτουργήσουν με τους δικούς τους όρους, γιατί διαφορετικά θα χάσουν την, τα δικά τους ωφέλη. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ο εξυγχρονισμός που θα επέφτει στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος από τους άλλους, θα είναι αποτέλεσμα αυτής της κατοχής, θα, είναι αποτε, θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη απαξίωση του παραγωγικού ιστολί της χώρας και βεβαίως της οικονομικής δυνατότητας της κοινωνίας. Διότι σε τελική ανάλυση άλλοι θα αποφασίσουν για το ποιο θα πρέπει να είναι το δικό μας επίπεδο, η δική μας εργασιακή κατάσταση και όχι εμείς. Ή διαλέγουμε τον δρόμο της χειραφεσίας, της χειραφέτησης και δίνουμε εμείς λύση στο πρόβλημα ή θα τον επιλέξουν οι άλλοι, αλλά θα είναι οι βάρο μας. Σας ευχαριστώ.